Κεφάλαιον Γ, σελίδα 808, στήχη 1-17. Πώς πρέπει να ζει ο Χριστιανός τη νέα ζωή. 1. Εάν λοιπόν ανεστίθετε μαζί με τον Χριστόν στο βάπτισμα, πρέπει να ζητάτε τα άνω, δηλαδή τα επουράνια, τα οποία είναι εκεί όπου υπάρχει ο Χριστός καθήμενος στα δεξιά του Θεού. 2. Προς τα άνω διευθύνατε και προσιλώσατε τα σκέψη σας, όχι προ τα 3. Μη σα ελκύουν τα γήνα, διότι απεθάνατε μυστηριακό εν το αγίο βαπτίσματι τη με τα παλαιά και γήνα φρονήματά σα και σα εδόθη από την Θείαν χάρη νέα ζωή, η οποία είναι κρυμμένη μαζί με τον Χριστόν, εν το Θεό και δεν εφανερώθη ακόμη δόξα τη και η μακαριώτη τη. 4. Όταν ο Χριστό φανερωθεί, ο αίτιο και ο χορηγό τη πνευματική ταύτη ζωή μα, τότε και εσεί μαζί με αυτόν θα φανερωθείτε δοξασμένοι. 5. Νεκρώσατε λοιπόν τα μέλη σα που επιθυμούν τας γείνας, απολαύσεις και ειδονάς. Νεκρώσατε την πορνεία, την ακαθαρσία, κάθε πάθος και υποδούλωση εις το κακόν, κάθε κακήν επιθυμίαν και την πλεονεξίαν η οποία είναι λατρεία εις το είδωλον του χρήματος. 6. Βια τα μαρτήματα αυτά έρχεται η οργή του Θεού εις αυτού που συστηματικώς και με επιμονή να πειθούν. 7. Ή τα αυτά και εσείς επεριπατήσατε και δουλεύσατε κάποτε όταν ζείτε μεταξύ αυτών των απειθών ανθρώπων. 8. Τώρα όμως βγάλετε από επάνω σας και εσείς σαν αλλακάθαρτον ένδυμα όλα αυτά τα κακά, την οργή, τον θυμό, τη στρευλότητα και πονηρία, την κακολογία, την εσχρολογία από το στόμα σας. 9. Μη ψεύθεστε μεταξύ σας ο ένας ή στον άλλον, αφού πλέον εγδυθήκατε των παλαιόν διεφθαρμένο άνθρωπων μαζί με τα σπράξεις του. Δέκα. και αφού ενδηθήκατε των νέων άνθρωπων, που συνεχώς ανανεούται και γίνεται καινούριο, ώστε να προοδεύει στην τελεία γνώση του Θεού. Και γίνεται καινούριο με το να λαμβάνει την αυτήν μορφήν προ την εικόνα του Χριστού, που τον έκτισε. Ένδεκα. Εις αυτόν δε των νέων άνθρωπων δεν υπάρχει διάκρισης Έλληνος και Ιουδαίου, περιτμημένου Ισραηλίτου και απεριτμήτου εθνικού, βαρβάρου και Σκύθου, δούλου και ελευθέρου, αλλά και εθνικό της, και καταγωγή και αξίωμα και τα πάντα, καθώς και εις πάντα στους πιστούς είναι ο Χριστός. 12. Εμβυθείτε λοιπόν σαν εκλεκτή του Θεού που είστε στην χρόνος και και αγαπημένοι από τον Θεόν, Καρδίαν πονητικήν και συμπαθή, διάθεσιν αγαθήν εις το να ευεργετείτε, ταπεινοφροσύνιν πραότητα μακροθυμίαν. 13. Να ανέχεστε ο ένας τας αδυναμίας του άλλου και να χαρίζεστε και να συγχωρείστε μεταξύ σας, εάν κανένας έχει κάτι παράπονον κατά του άλλου. Καθώς και ο Χριστός εχαρίστη εσάς και σας συνεχώρησε, έτσι και εσείς να συγχωρείτε ο ένας τον άλλον. 14. Επάνω δε όλα αυτά να ενδυθείτε την αγάπη η οποία είναι σαν ένας κρίκος που δένει μαζί όλα σας αρετάς εις σύνολον. σύνολον. Δεκαπέντε Και η ειρήνη την οποία δίδει ο Θεός ας επιστατεί και ας κυριαρχεί μέσα στα σκαρδία σας. Δι' αυτήν δε την ειρήνη προσεκλήθητε ώστε να γίνετε ένα σώμα. Προσπαθείτε ακόμη να γίνεστε και ευχάριστοι μεταξύ σας. 16. Ο λόγο και η διδασκαλία του Ιησού Χριστού α διαμένει μέσα σα πλούσια με πάσαν σοφία. Ισού το δε θα συντελέσει και το να διδάσκετε και συμβουλεύετε ο ένα τον άλλον με ψαλμού και ύμνου και πνευματικά σοδά που θα εκφράζετε με αυτά στην ευχαριστία σα προ τον Θεό και θα τα σψάλετε με την καρδία σα ει τον Κύριο. 17. Και κάθε τι που κάνατε με λόγων ή με έργων, όλα να τα πράτετε για να αρέσκετε στον τον Κύριο Ιησούν. Και προς δόξα ναυτού να ευχαριστούντες δι' αυτού τον Θεόν και Πατέρα που τόσον πολύ μας ηγάπησεν.